Γεια σας χαρά. Τι κάνουνε ρε φιλέ, τα βάνανε με τον Χριστόπια στην Κύπρο, επειδή λέει ένα εκατομμύριο ευρώ. Γενικώ, λέει... γενικώ, Είναι βολικό να τα βάζεις με οποιονδήποτε προηγούμενο. Που δεν λέω ότι δεν φταίνει οι προηγούμενοι, αλλά ας δούμε λίγο και το Σαμαρά της Κύπρου. Αυτοί οι Γερμανοί που έχουν φυτέψει παντού γερμανοτσολιάδες,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 Το πρωί ο, ο, ο Χατζη Νικολάου έβαλε ένα τραγούδι του Πανούσι. Ναι. Και όσο αγαπώ, ξέρεις, τα λοιπά και τα λοιπά. Το έβαλε αυτό ο Χατζη Νικολάου. Έχεις σαλώσει, τελείωσε. Έχει τρελαθείς σου, λέω, ναι. εκπομπή και ακούς το, το στόμα του Χατζη Νικολάου που έχει ακούσει τις κυριότερες δύσεις τα τελευταία 35 χρόνια που λέει ειδήσει, Να σου λέει από τα χίλια αυτά τσουτσούνι. <laughs> Είναι δυνατόν... <laughs>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 Ποιον παντρεύεστε? Ναι, ναι. Ποιον παντρεύεστε? Ποιον παντρεύουμε? Ναι. Εγώ ο ίδιο. Μόνο σα? Όχι, μα δεν <laughs> μια Χαχά. Μαζί με την κοπέλα μου. Ωραία, αυτό ρωτάω κύριε. Με ποιον παντρεύεστε? Ναι, εγώ θα ρωτήσω τη τιμή. Πόσο στοιχίζει. Για να παντρευτείτε, ο κούκο Αιδώνη. Α το πήγαινε στο Δημαρχείο, υποχρέωσε το Δήμαρχο να <laughs> το κάνει. <laughs>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 Πήγαινε στο Δημαρχείο και μετά ένα γεύμα στο σπίτι στου κοντινού συγγενεί. Μητέρα, πατέρα, τέλο. Σωστό. σωστό Τσάμπο θα σου βγει. Ξέρει πόσα έξοδα έχει από εκείνη τη μέρα και μετά. Τι θε να έχει και εκείνη τη μέρα έξοδα. Α την την να τα ζει το όνειρο στο μυαλό τη. Θέλει <laughs> να το δει μπροστά τη όλα σε θέλει μάνα τη. Α, πάει στο διάλογο. Σωστό, σωστό. Εντάξει, έλε να σε καλά. Να σε καλά και... Καλή κρεμάλα, γεια. Ένα σχόλιο. Δεύτερη φορά που η Κύπρο καταστρέφεται επί Χούδας. Στην Ελλάδα εννοείται mm. η Χούντα. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Ωραία. Θέλω να προτείνω κάτι. Α, με προτάσεις συμπρωτεύουσα. Ναι. Τι θέλετε δηλαδή, να προτείνετε. Γιατί να κάνουμε παρελάσεις με κάγκελα και με αστυνομικούς να φυλάγουν αυτούς που φυλάγουν. Τώρα, εγώ προτείνω. Την εξέδρα θέλω να βλέπω στρατιωτικούς, ακτοματικούς, από την αστυνομία δύο 3 αντιπρόσωπους, του επικεφαλείς, να υπάρχουν... Μετροπολίτε, να υπάρχουν κάποιοι δήμαρχοι που δεν έχουν κλέψει γιατί. Αυτό δεν είναι παρέλαση, κυρία μου, αυτό είναι ζωλογικό κήπο. Όλου αυτού θέλετε να βλέπετε πάνω στου επιστήμου. Κάγκελα δεν χρειάζονται, αστυνομία δεν χρειάζεται. Καλύτερα αυτό με τα κάγκελα. Γιατί είναι ζωλογικό κήπο, αλλά δεν κινδυνεύει να έρθουν και τα όρνια πάνω σου. Τα κάγκελα δεν μπαίνουν για αυτού, για εμά μπαίνουν τα κάγκελα. Να προστατευτούμε εμεί. Κοίτα ποιοι είναι πίσω από τα κάγκελα. Αν δεν υπήρχαν κάγκελα, θα μα είχαν κατασπαράξει. <Σελίου> Απόστολε, Έλα. έχω μία απορία mm. Την 25η Μαρτίου εκεί στην Κύπρο κάτω Ένα λύκειο Κατά τη διάρκεια της παρέλασης Φώναζε ένα σύνθημα Μέρκελ, επειδή είχε να μπει μετά έλεγε Μέρκελ καρι*** Η Κύπρος πάνω απ' όλα ή Μέρκελ γα Η Κύπρο πάνω απ' όλα, επειδή είχε μπίπη εκεί, μου την απορία σα, παρακαλώ. Άμα γίνεται έτσι, Νομίζω Μέρκελ Καρμανιόλα. Καρμανιόλα, και αυτό μπρε μάγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε. Να είσαι καλά. Αλλά μπει, αυτοί βάζουν το κόμμα και στην Καρμανιόλα, ούτε να τη <Τι> Μια ερώτηση, ρε φίλε. Τι? Με την τι κάτια πώ θα πα. Καλά. καλά. Όποτε ακούω στο ραδιόφωνο, σε αυτοκίνητο μέσα, να πούμε, ο Θεσσαλονικώ εδώ σε προλογιάζει, να πούμε. Έτσι, καλό μεσημέρι, να πούμε. Δεν λέει, να πούμε μετά. Τα... Ακολουθεί. Α, έτσι λέει. Ναι, ποτέ δεν σε έχει προλογιάσει. Α, ποιο είναι ο Θεσσαλονίκηό. Ο Θεσσαλονίκη που κάνει την εκπομπή εδώ πέρα. Ποιο έχει εκείνη την ώρα. Τι θυμάμαι, Μπάμπη το λένε νομίζω. Α, ο Τσουμπάνογλου. Ναι. Προ τη του, αλλά έτσι πω το λε, προλογιάζει, δεν ακούγεται πολύ καλό. Είναι σαν να κολοχαιλιάζει. <laughs> δηλαδή, για καλό το λε τώρα αυτό.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 Εξαιτία των πολιτικών και τη πολιτική που υπάρχει γύρω μα, κανένα όμω δεν αναφέρει όπω και εσύ ότι φταίει το πολιτικό σύστημα. Ναι, αλλά ποιο τον τροφοδοτεί το πολιτικό σύστημα και ποιο αφήνει να γίνονται. Όχι, όχι. Το πολιτικό σύστημα, όταν λέω το σύστημα των εκλογών. Δηλαδή, ψηφί άλλων τα μαγειρεύουν με τέτοιου τύπου εκλογικού με αποτέλεσμα. Ε, τότε δεν περιμένουμε να φτάσει η σύνταξη και ο μισό 300-400 ευρώ και να βγούμε. Να βγούμε γι' αυτό το λόγο τότε. Όχι, δεν με κατάλαβε. Όλοι λένε, ρίχνουμε ένα μπαλάκι ότι εμεί ψηφίζουμε τον Α, αλλά βγαίνει ο Β. Γιατί ε, ε, μαγειρεύεται το σύστημα, Τοχιού. Ναι, αγαπητέ, το υπόσχε... αυτό σου εξηγώ. Τότε μην περιμένει να φτάσει ο μισθό εκεί. Ξεσηκώσου γι' αυτό το λόγο. Ωραία, πώ, ποιο θα αλλάξει που τον νόμο. Τον το εκλογικό νόμο, ποιο τον αλλάζει όμω. Τον αλλάζει ο λαό ή τον αλλάζει ο πολιτικό. Αν θέλει ο λαό, μπορεί να αλλάξει και τον εκλογικό νόμο. Άσε με. Αποστολή. Έλα. Η μόνη ευρωζώνη που με παραμένει σταθερή είναι αυτή που έχουμε δώσει τον Βενιζέλο από το λαιμό. Αλλά πάει προ το σφίξιμο. Πε του Έλα, Παστάλλι! Έλα! Έλα ρε, ο Αλέξανδρο συμμετείχαν, καλημέρα. Έλα, Αλέξανδρο. Όλα καλά? καλά. Λοιπόν, είμαι τώρα με ένα φίλο εδώ, ο Αλέξανδρο οδηγεί και άκου να δει τι έχει κάνει ο Μαλάκκα. Τι έκανε ο Μαλάκκα. Άκου τι κάνει. Εκεί που οδηγεί, παίρνει τη γυναίκα του τηλέφωνο. Μιλάει στο hands free και ταυτόχρονα θέλει να βάλει τσάι στο ποτήρι να πιει τσάι. Και του λέει Μαλάκκα, θα το δούμε. Αυτό πήρε να σου πει. Εσύ τώρα θα... βλέπει πολύ η μπάμπη Παπαδημητρίου και πήρε να τον ρουφιανεύσει ή έτσι από μόνο το Όχι, Όχι, όχι, το έχω, το ρουφιανεύω στε Ανέβαια, αλλά μου και εγώ μου, Καλά κάνει, είναι τίμιο. Κάτσε να σου δώσω, κάτσε να σου δώσω. Δεν το θέλω το μαλάκα τώρα. Το μαλάκα, τον ακούω, Σιλούγκρα, άστανα. Τι λέει, Τι να πει, αφι... Έτσι, έτσι, ρουφιάνο, ρουφιάνο των αφεντικών. Δεν είναι κακό, φίλε, δεν είναι κακό. Τα αφεντικά μα Τι θα είναι, των εργαζομένων. Έλα, Λοιπόν θέλω να βάλει στο Σωμαρά για την άλλη Παρασκευή να λέει Πήγα στο Eurogroup και κακτικά γα... Και μετά να βγαίνει αυτό θα πει φάσαρα και να λέει Πες μου τώρα κάτι το κάνεις από μικρός Αυτό, αυτό γίτονο έβνος Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλο Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο πράγματι Πες μου που είσαι τώρα γιατί κάνεις Να το πω πως Τε αισθάνομαι μπήκαμε εξειρισμένοι Βγαίνουμε αξίριστη <laughs> Γελάσαι τώρα τώρα τώρα τώρα σε θέλω μόνο μου Λίγια που είσαι ανάρθρωνο που είμαστε 40 ώρε περίπου ΑΥΠΝΗ. Δε μου λες τώρα, βες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό. Δε τα ξεράδια και πωνανε τα ρημάδια. Κουτσα και κουτσα στη ζωή στο ρημαδιό. Λοιπόν, τε σύγκριν το σογακά, δεν το εξυβάλλει, το θηλιατό ρε. Τσο? Το θηλιατό Γίνεται να βάλει αυτό με τον καμπαριτσίρη από την Ελληνοφρένια. Που... Τι είναι αυτό, Τι εννοεί, Ελληνοφρένια είμαστε κι εμεί. Από, από παλιά, ναι, που σου κάνει τη για το σκεπτιτσάδικο. Θέλω μια παραγγελιά για αύριο, εσύ. Τη βάλει, να την ακούσουμε εκείνο τον παργούμενο, τον πυρότη που σου έστειλε μια διαφήμιση να κάνει. Αν ακούσει τον λε, παργούμενο, τέτανο θα πάθει. Θα σε πετύχει και ρατάθο φάει το λαρίκι. Για μια διαφήμιση θέλω να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον πυρέρο. Καμπαρέ στον Πειραιά, πάνε ναύτες πολύ. Δεν ακούω. Έχει ναύτε πολλού, μαζεύει ναυτικό. Μέσα, σκάνε μήτι με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, ε, θυμιατό πέσαμε, ρε Πώ πω. Σε θυμιατό, είσαι τι είσαι, Ρε Μίτσο. Ανιστήριζε, ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κάτι να μιλήσει σοβαρά. Ο Μίτσο, ποιο είναι ο ναύτη. Ε, μαραγκά, μπορεί να μου δώσει κάτι να μιλήσει σοβαρά. Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχι. Α σου πω, μεν με, ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Ποιο είσαι, ο Τάξο Μεν εξέσαι. Ξέρει ότι άμα θα από εκεί. Για πε. Ναι. Θα σου γεμίσω τον ναι. Κό... Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνει και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτη, να ξέρει. Θα μου δώσει κάποια συναιθώ, ωραία. Τι έχει όλε τρύπιε. Ωραίο τρόπο, ωραίο τρόπο καμπαρετζή, άνθρωπο και μιλάτε έτσι. Δηλαδή, ο πανεπιστημιακό πώ πρέπει να μιλάει. Ρε, πουύτι, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, δε γάμω. Θα μου δώσει κάποια συναιθώ. Μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια. Ρε, θυμιατό δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή, πετάνε στίθια έξω. Για σένα δεν είναι αυτά, ρε θυμιατό. Εσ και το λιβανιστήρι, τι να κάνει. Καλά τώρα, ντάξξ Αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Δεν ξέρω με... βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τι διάλογο έχει με... τουρισμό. Θα με πάρετε, Άμα με γνωρίζει, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δει εμένα να δει, α... Κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Και γα... Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρει φορέ πάνω κάτω ε, μα... θα μου δώσει εδώ. και χωρί δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρει το θυμιατό, τι είναι που βάζουμε το καρβουνάκι. Αντε και γα... Λε, το σπίτι σου γα... τελικά έρθει η αγλώσσα από ο δεν περίμενα. <Καιροδούλη>, και μ' αφήνα νηστικό, Και μ' αφήνα νηστικό. Στολής, μια παραγγελία για αύριο αν γίνεται Λέγε. Την παραγγελία τη Βουγιουκλάκης στο Παντοπολείο Αλλά όπως την έχετε κάνει εσεί. Άκου και Στέφανε Με στείλει σπίτι Ένα κιλό μακαρόνια Δύο κιλά ζάχαρη Δύο κιλά αλεύρι Μισό κιλά καφέ από τον καλό Έκου και Στέφανε Από τον καλό Ένα κουτί μαρμελάδα Π, Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί Είναι ακριβό μωρί το κουτί, δεν είναι για σένα. κουτί να Να πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου. Κουτί, κουτί, α, ακούς και στέφνε, κουτί είναι εβερίκοκοκο. Την εβερίκοκο παρτάλι, που θες και μας με ελλάδα, βρεις πόλος καμιά δουλειά. Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα. Δύο κουτιά, κεστέφανε, ναι, δύο κουτιά με ελλάδα και βάλε και τρεις οκανατίτσες για τα παιδιά, από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ο μισθός σου, δηλαδή, μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7.000 και τις 8.000. Τι ο μαλάκας, σε ποιο νόμισμα σε πληρώνει. Ποιος σε πήρε για δουλειά, εσένας βρήκατε Άκου και στέφανε και έξι κουτιά γάλα και βάλε και τρία μπουκάλια κρασί και έξι μπουκάλια μπύρα. Έξι μπουκάλια μπύρα? Πάμε όχι κι άσυμος. Ναι, ναι στέφανε. για Έχει... λεφτά θα πάρω, κατάλαβα. Μόνες διορίστηκα. Σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ω. στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι και στέφανε και βάλε κρασί. και 8 μπουκάλια Να βάλω και στο ποι. Ναι, θα το κάψουμε απόψε, Κοίτα Στέφανη θα το κάψουμε. Αίτε Τα φανάπολα Έλα ρε Αποστολή Έλα Ένα μήνυμα ρε παράσταση στους Χίμπριους αδερφού μας Και να ξέρουνε Τι συμπαράσταση αυτή πρέπει να δώσουν συμπαράσταση Δεν έχει Να ξέρουνε έχει της Βουλής Ότι η ιστορία δεν γράφεται από τους πρόσκαιρα δυνατούς Αλλά από αυτούς που άντεξαν την βαρβαρότητα hey. Και τα hey. αγκεβεί μια αφιέρωση την παλάτα του κυρμέτυου από το ξυλούρι θύμα, ψώνιο, Αξυπνήσεις μόνο μιας Θα'ρθα να δουλειάς, θα ντου νιάς Θα'ρθα Λοιπόν, ήταν κάποιος ο οποίος ενοχλείται με το jingle με το οποίο προχωράτε σε διαφημίσεις <laughs> Του είχε σπάσει τα νεύρα Είχα <laughs> λυθεί στο γέλιο, ξαναβάλω το παρακαλώ Αποστόλοι μία χάρη! Τι. Όταν τελειώνει, όταν μπαίνει ο λαός ή οπότε κόβει η εκπομπή και μπαίνουν διαφημίσεις Αυτή η μαλασιά σας ακούμε τέταρτη γιατί γουστάρουμε! Και μπαίνει αυτό το σήμα, μας αλλάζει τα φώτα ρε παιδί μα αυτό το ήχο Ποιο αυτό! Ωραίο ε, ευχάριστο! Άκου πάλι! Καλό! ξαναβάλω. Λέγο πιο σιγά, ξέρω ότι παθαίνουμε σε λέω. Ε, για να ξυπνάτε, μη σα πάρει ο μην ανησυχείς, μην σε <Και> το βόδι, άλλο, και άλλο πόδι, στα ρέματα, τα φέντο στα στρέματα. Έλα, Μωρέ, μια ώρα και θέλω να ακούσω την Έλα, Μωρέ, συγγνώμη. Πώ τολμά, τι κάνετε. Καλά. Σε παρακαλώ, θέλω να μου δώσει το βήμα να πω ένα ευχαριστώ στην εκπομπή που δίνεται την ευκαιρία στους Έλληνε πολιτικού να ακούσουν την κριτική για τα έργα του από Κύπρου συναδέλφου του. Και του αρέσει και πολύ, πολύ το ευχαριστούνται. Όσο για, το, για την ωραία τη φάρσα και τα σχόλια από άλλου ακροατέ που αισθάνονται άβολα και λένε, Ξέρει, περί τέλο πάντων διπλωματικού εξοδίου. Όταν έχει χρόνο και μπορεί να μου βάλει τον ε, τραμπάκουλα, σε παρακαλώ Από τη Βουλή να τους απαντάει. Ξέρεις ποιον. Ποιον. Άκου καμία εκπομπή σου το λοιπόν. τον μιλώ. Μπράβο. Α, πρώτον αυτή η επιτροπή δεν είναι αμοιβόμενη. Ωραία λοιπόν, και τι έγινε. Και πάνω από μια φορά του μήνα δεν έχει νόημα να ξαναβρεθούμε. Δηλαδή τι. Εγώ ω γνωστό να βουσκάω τα πρόβατα εδώ και παραπέρα και εκ πρώτη όψη δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Θα πληρωνόμαστε μια φορά του μήνα και θα εργόμαστε κάθε βδομάδα εδώ να λέμε σε επιστημονικό να αναμορφωθούμε επιστημονικά. Εγώ πήγα στο κοτρό και του είπα να μου δώσει τα λεφτά για τρία και τα βγάω. Τρία μισή χιλιάρα να τα φύγω εγώ και να φύγω. Τελειώνοντα, μήπω έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε. Δεν, έχει, δεν νομίζω ότι είναι το νόημα τη επιτροπή να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεωλόγοι. Και στο πολεμόλα για όλα κουβαλούσα πολύ βόλα να σκοτώνω τη λαϊ για τα φέντι το φαΐ να σκοτώνω τη για τα φέντι το Για αύριο αν μπορείς να βάλεις το σάλα σάλα ή τη γλυκαιρίας ή όταν το λέω ο Παρέος. Θε να πει κάτι με το σάλα Με το σαλάτ. Υπονοείς σάλα υπονοεί κάτι. Το σάλα νομίζω ότι σήμαινε σαλόνι, έτσι δεν είναι. Α, α, εντάξει. Και τώρα σαλόνι σημαίνει. Σαλαγιά, αλλά με στη σαλάχτα μιλήσαμε. Να σε παρόνα με Παρίσι, συμφωνήσαμε. Και η Ελλάδα σύντομα θα πάρει την επόμενη δόση. Να σε παρώ, Να με Παρίσι, συμφωνήσαμε. Για να επανακεφαλαιοποιήσει τι τράπεζές τη, για να καλύψει τι τράπεζέ τη, για να δοθεί ρευστότητα στι τράπεζέ τη. Σαλά. Οι τράπεζέ μα περνάνε δύσκολε ώρε. Τα μιλήσαμε. Εγώ θέλω παραγγελιά για αύριο. Ναι. Τη γριάτικο με το Κωσορφοκούτι. Ναι, γεια σα, να σα πω, θέλω για να, μια πληροφορία με, ε, ε, και η πρωινή εκπομπή, πώ την λένε, μω, ε, που είναι, λέει μετά με τις κοπελές που είναι κάποιον υπεύθυνο, έτσι να πω κάτι, να, να, να, να πω κάτι Δηλαδή τι να πείτε ε, Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει επανειλημμένα για το νερό εκπομπές, έρευνε, έτσι για το νερό εδώ πέρα του Εσωπού Ναι Λοιπόν, έχει πολλέ εκπομπές κάνει Λοιπόν, σήμερα ο ριζοσπάστη απαντάει Ριζοσπάστη, πα πα πα πα Φτύστε τρεις φορές τον το λέτε. Τι είπες? Ε, μα ριζοσπάστες τώρα μεσημεριάτικα, ακούνε και οι ηλικιωμένοι. Γιατί εσύ τι παθαίνεις. Πώς? Εσύ τι παθαίνεις. Εγώ σπυράκια μόνο, αλλά τους ηλικιωμένους σκέφτομαι. Να σου πω κάτι? Ναι. Να μείνει άνεργο, έτσι, και να πα να κιόλα. Όλα αυτά για το ριζοσπάστη? Και... Ενα... Τίποτα στον ήλιο να μην έχει. Εν πάση περιπτώσει, υποχρεωμένα υποχρεωμένο να μου δώσει κάποια ορισμένα στοιχεία. Εμεί του κεφαλαίου δεν θα μείνουμε άνεργοι, αν θέλετε να ξέρετε. Τώρα με δουλεύει. Και θα σα κλείσουμε εσά του ριζοσπάστι, τα μικρομάγαζα. Σοβαρά τέλε τώρα αυτά. Ε, τι πλάκα. Να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να, να σε βγάλω δημοσίω. Όχι γιατί θα τραπώ, νομίζετε. Αισθά διάρο, κολοκάσικο. Κοίτα νεύρο, τα κουμούνια. Κατά του. Εκτάλωση, θέλετε. Όχι, κονσερβοκούτη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολό αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θα να αποδαω θα θα